λογιτός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξιν, τους δακτύλους μου εις πόλεμον. Έλεός μου και καταφυγή μου, αντιλήπτωρ μου και μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα. Ο υποτάσσον των λαών μου είπε μέ, Κύριε, τι εις την άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματιότητη ομοιώθη, ειμέρε αυτου εις σκιά παράγουσι. Κύριε, Κλείδεν ουρανούς και κατάβυθοι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπίν και σκορπιείς αυτούς, εξαπόστηλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστηλον την χείραν σου εξήψου. εξελούμε εξελού με κερίσεν εξιδάτων πολλών. Εκχειρός ιώνα τρίων, όντω το στόμα σε ματιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Ο Θεός, ο διν να άσω εν ψαλτηρίω δεκαχόρδο ψαλώσιου. Το διδόντι την σωτηρίαν της βασιλέύση, το λιτρουμένο Δαβίδ των δούλων αυτού, εκρομφαίας πονηράς, ρίσιμε και εξελούμε εκ χειρώσιώνα λωτρίων. Όν το στόμα ελάλης ματιότητα καί η δεξιά αυτών δεξιά αδικίας. Όν ιή, ως νεόφυτα ιδρυμένα, εν τη νεότητη αυτον. Εθυγατέρες καί καλοπισμένε, Περί και ως μαναού, τα ταμεΐ αυτών πλήρη, εξερευόμενα εκ τούτου ει τούτου, τα πρόβατα αυτών πολύτοκα, πληθύνοντα εντε εξόδης αυτών, οι βόε αυτών παχή. Κού και έστει κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδο, ουδέ κραυγή εντε πλατείε αυτών. Ε, μακάρι σαν των λαών ό, αυτά έστει, μακάρι ω ο λαό ο κύριο ο Θεό αυτού. Σώσωσε ο Θεό μου, ο Βασιλεύσι μου, και ευλογήσω τον όνομά σου στον αιώνα και ει αιώνα του αιώνο. Καθεκά την ημέραν ευλογήσωσε και νέσω τον όνομά σου στον αιώνα και ει αιώνα του αιώνο. Μέγα κύριο και ενετό σφόδρα και τη μεγαλοσύνη αυτού και στη πέρα. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και την δύναμή σου Απαγγελούση, την μεγαλοπρέπεια τη δόξη τη Αγιοσύνη σου λαλίσουση και τα θαυμάσιά σου διηγήσωτε και την δύναμη των φοβερών σου ερούσι και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέφξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλλιάσονται. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλαιος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση και η κτυρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησάς το σάνση, Κύριε πάντα τα έργα σου και όσοι σου ευλογησά το σάνσε. Δόξαν τη βασιλεία σου Ερούση και την δυναστία σου Λαρίσουση. Του γνωρίζει τη ει των ανθρώπων την δυναστία σου και την δόξαν τη μεγαλοπρεπίας τη βασιλείας σου. Η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστό κύριο εν πάση τη αυτού και όσιο εν πάση τη αυτού, υποστηρίζει κύριο πάντα στου καταπίπτοντα. Και αν ορθεί πάντα στου Η οι οφθαλμοί πάνταν εισέλπίζουση και εσύ δίδο την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγει τα σχήρα σου και εμπειπλά πάν ζώων ευδοκία. Δίκαιο κύριο εν πάση τη οδή αυτού και όσιος εν πάση της έργη αυτού. Κύριε ως πάση τη επικαλουμένη αυτών, πάση τη επικαλουμένη αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει και της δεήσεως αυτών εις και σώσει αυτούς. φιλάσει Κύριος πάντα τους αγαπώντας Αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς ένες Ένεσιν Κυρίου λαλήσι το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρκ στο όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας Αλελούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξεση ο Θεό. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξεση ο Θεό. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξεση ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγιοπνεύματη, και νύμ και αή και ει αιώνα των αιώνα να η ψυχή μου των κύριων, ενέσω κύριων εν τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έω υπάρχουν. Μη πεποίθατε, υπάρχοντα επί Υιού ανθρώπων, Ιησού και στη Κυρία. Εξελεύσετε το Πνεύμα Αυτού και επιστρέψει την γην Αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί Αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός Αυτού, η ελπίσσα αυτού επί των Θεών Αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθιαν εις τον αι τα κρίμα της αντικουμένης, διδόντα τροφήν της πεινώση. Κύριος λύει πεπεδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς. Κύριος ανορθή Κύριος αγαπά δικαίους. Κύριος φυλάσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείριαν αναλείψετε και οδώνα αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ουσιών, εις γενεάν και γενεάν. «Εν Κύριον ότι αγαθόν ψαλμός το Θεό ημών η βιημφή η ένεσης, η Ιερουσαλήμ ο Κύριος και τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος του συντετριμένου στην καρδίαν και δεσμεύοντα τα συντρίματα αυτών, ο αριθμό πλήθη άστρων και πάσην αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύ αυτού και τη συνέσεως αυτού ουκέστην αριθμό. Αναλαμβάνουν πραίσο κύριο ταπεινών διαμαρτωλού έω τη γη. Εξάλξατε το κυρίω εξομολογήσει, Ψάλατε το Θεό ημών εν γυθάρα, του περιβάλλονται των ουρανών εν του ετοιμάζονται τη γη οι ετών. Το εξανατέλονται εν όρηση χόρτων και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδώνται της κτήνηση τροφήν αυτών και τη νεωσή των κοράκων τη επικαλουμένη αυτών ούκεν τη δυναστία του ύπου θελήσει, ουδέντες κνήμες το ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβουμένης Αυτόν, και εν πάση της ελπίζουσιν επί το έλεος Αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύριον, ένει το Θεόν σου σιών, ότι ενίσχυσε του μοχλού των πυλών σου, ευλόγησε του Υιούς σου ενσύ, ότι θείς όρια σου ειρήνην και στέαρ πυρού εμπιπλώνσε ο αποστέλοντο λόγιον αυτού τη γη, εω τάχος δραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιόνα αυτού ως ιέριον, ομίχριν ως εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλλον αυτού ως ψωμού. κατά πρόσωπον αυτού, τις υποστήσετε. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τείξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ριήσετε ήδετα. Ο απαγγέλων των λόγων αυτού του Ιακώβ, Δικαιώματα και κρίματα αυτού το Ισραήλ, που και πύγε σενού το σπαντί έθνη και τα κρίματα αυτού που και δίλωσε Δόξα Δώξα πατρίκια ή και αγύο, πνεύματι, και δένκε άλλη και στου αιώνα στο εόμενοι. Αλλιού, αλληλούη, αλλούια δόξα ο Θεό. Αλληλού, αλληλούη, αλληλούια, δόξα του Θεό. Αλλιού, αλληλούη, αλληλούια, δόξα Θεό. Κυριλέσιο και ηλέσιο Δόξα, Πατρίκαιο και Γεωπνεύματι, κιν είναι και ΑΗ του αιώνα, στον αιώνα να μην. Εν είτε των κύριων εκ των ουρανών, αυτόν εν είτε αυτών εν τη υψίστη, εν είτε αυτών άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πα σε αυτού. Εν είτε αυτών ήλιο και σελήνη, εν είτε πάντα τα άστρα και το φω, εν είτε αυτών οι των ουρανών, και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα κυρίου. Ότι Αυτός είπε και γεννήθησαν, Αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστεισαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσεται. Ενείτε τον Κύριον εκ γης, δράκοντες και πάση άδειση. Πύρ χάλα ζαχιών, κρίσταλος, πνεύμα κατε τα ποιούντον των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρυ τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινάπτερωτα. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανείστη και παρθένη, πρεσβύτερη μετανεωτέρων, ενεσάτος το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγησης αυτού, επί γης και ουρανού, και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της ουσίας αυτού, της Ίσις Ισραήλ λαό εγγίζον αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επτοποιήσαν δι' αυτόν, και οι ίσιοι όν επί το βασιλή αυτόν. Ένεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χωρό εν πάνω και ψαρτηρίο ψαλάτωσαν αυτόν. Ότι ευδοκί Κύριος εν το λαό αυτού, και η πραείς εν ενσωτηρία αυχήσονται όσοι εν και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Ε του Θεού εν και αυτών, και ρομφαίε δίστομ εν τεσχερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνεσιν ελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδες, και τους ενδόξους αυτών αυτον εν χειροπαίδες σιδηρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα έγραπτον, δόξα αυτη, έστε πάση της αυτού. Εν των θεών τη Αγία αυτού, εν είτε αυτών στερεώματι τη δυνάμεω αυτού, Ενείτε Αυτόν αυτών επί τη δυναστείε αυτού, Ενείτε είτε αυτών κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού, αυτόν εν είτε αυτών εν ήχο άλπινγκο, αυτών εν ψαλτηρίο και κυθάρα, εν είτε αυτών εν τυμπάνο και χορό, αυτόν εν είτε αυτών εν χορδέ και οργάνω, εν είτε αυτών εν σε πάσα πνοή εν εσάτων των Κύριων